Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Στο ράδειο Αρτα στου 101,5 είσαστε συντονισμένοι και είναι η εκπομπή στον τοίχο. Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι και θα είμαστε μαζί καμιά ωρίτσα περίπου Stone. ρίχνοντας την καθιερωμένη ματιά σε αυτό που αποκαλούν είδηση πια the... και προσπαθώντας όπως πάντα να δούμε πίσω από αυτήν. η δική σα επέμβαση διόρθωση ό,τι άλλο θέλετε στο 2681 χωρίς το 0 4060 Θα today Fell αυτό; the ground and it's gone away Μιλώ του παλικαριού εκεί στην Αφιάλτη τέλο πάντων και wind, για το ότι αυτά crowd, like τα περιμέναμε και έγιναν. Yeah. Πέραν του τραγικού το ότι yeah. δολοφονήθηκε ένα Νεαρό παιδί τέλο πάντων Το τραγικότερο Το τραγικότερο είναι ότι Χορείονται Από χθε, Από όταν έγινε τέλος πάντων το περιστατικό Όλοι αυτοί Οι οποίοι Βοηθήσαν τη Χρυσή Αυγή Να πάει εκεί που πήγε Όλοι αυτοί που επαναλαμβάνω που Βοηθήσαν τη Χρυσή Αυγή Να πάει εκεί που πήγε Μαύτες. Μαύτες. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι ε, Μέσα από το συστημικό τους μαζικό Πώς να το πούμε, μέσω μαζικής εξαθλίωσης Βοηθήσαν τη Χρυσή Αυγή. Να βέβαια μπορεί να ξεχνάς εύκολα αγαπημένε μου φίλε και αγαπημένοι μου φίλοι ε, Αλλά να σου θυμίσω πως έφτασε να είναι ας πούμε παράδειγμα υπουργό υγεία ο Μπουμπούκος σήμερα Ίσως να έχεις ξεχάσει τα πρώτα βήματα του Μπουμπούκου Στα τηλεοπτικά πανέρια και τους τσακομούς. Και την προώθηση, γιατί τους βόλευε εκείνη την εποχή το λαός, πως το λέγανε, λοιπόν, και όλη αυτή η κατάσταση. Και σε ρωτάω τώρα εσένα, ο οποίος γνωρίζεις καλύτερα από μένα την κατάσταση. Εάν δεν είχε βήμα για να κάνει όλο αυτό το show ο κάθε μπουμπούκος, θα ήταν εκεί που ήταν, Βάλτο τώρα εσύ εκεί που θέλει εξάλλου, εξάλλου, θα έχει ακούσει τώρα αναλύσεις επί θα έχεις ακούσει αυτούς Επαναλαμβάνω Που βοηθήσαν την άνοδο της χρυσή Αυγής Να σου λένε Τώρα να καταφέρονται εναντίον της Και τεχνιέντος Άκουγα έναν μεγάλο δημοσιοκάφρο Να λέει πρόσεξε Πρόσεξε τι είπε Το παλικάρι λέει που σκοτώσανε Ανήκε σε ένα ακροαριστερό κόμμα Στον Ανταρσία Κατάλαβες Ακούει τώρα η Θίτσα την κουσοβίστα πάνω ότι ο Ανταρσία είναι ακροαριστερό κόμμα διότι ο κάθε τέτοιος δημοσιοκάφρος διαμορφώνει την τη γνώμη από πού λοιπόν είναι πως το είπαμε ακροαριστερό κόμμα ο Ανταρσία ας κάνουμε εμεί τώρα τη δική μας ανάλυση επί των αναλύσεων όλων αυτών που βοηθήσαν όλο αυτό το μόρφωμα όπως λέγεται να γίνει όπως, ε, όπως έγινε από πού και ως πού ο Ανταρσία είναι Ε... Όπως το είπαμε αντι αρι, Ακροαριστερό κόμμα Διότι εξ όσων γνωρίζουμε εμείς που ο ανταρσια ειναι οπως το ειπαμε ακροαριστερο κομμα διοτι εξ οσων γνωριζουμε εμεις που ασχολουμεθα με το άθλημα Ο Ανταρσία δεν είναι ακροαριστερό κόμμα Είναι κάποιοι άνθρωποι τελος πάντων Οι οποίοι διαφώνησαν με αυτό που αποκαλούν συστημικό κουκουέ Και φτιάξαν τον Ανταρσία Πως λοιπόν το πετάς με στα κροκοδίλια δάκρυα που ρίχνεις Για το παλικάρι ότι ανήκε και στον ακροαριστερό ανταρσία Γιατί θα το ακούσει η θίτσα όπως είπαμε και ο θίτσος Ο νοικοκύρης Ορίστε παρακαλώ Ναι Ναι Έτσι λοιπόν έχεις δίκιο φίλε μου Ότι ήρθε η σειρά ολωνών Όποιος έχει αντίθετη γνώμη Με τους κατακτητές Θα χαρακτηρίζεται άκρο Και θα συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν Το θέμα λοιπόν είναι το εξής με, Μες στα κροκοδίλια δάκρυα Αυτών οι οποίοι Οθήσαν όλοι και οθούν Και καλλιεργούν αυτή την κατάσταση Σου στέλνουν και το μήνυμα Στη θήτσα και στο θήτσο Στον οικοκυραίο που τον λέω ότι ξέρεις, φοβού και τον ανταρσία, είναι ακροαριστερός Λοιπόν, τα μηνύματά του τα περνάνε Γεγονός είναι ένα, ότι δεν σταματάνε να δουλεύουν Ό,τι και αν συμβεί στην ε, περιοχή που αποκαλείται ακόμη η Ελλάδα Χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, κάνουν αναλύσεις επί αναλύσεων Ο ένα τα ρίχνει στον άλλον Λες, λες και δεν, λες και δεν έχουν καμία συμμετοχή σε αυτό το ε, σε αυτό όλο, σε αυτό όλο που γίνεται. Διότι, διότι η πρώτη εξουσία όπως γνωρίζουμε όλοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η δημοσιοκαφρία, η πρώτη εξουσία. Ποιος τους έκανε πρώτη εξουσία, όλοι γνωρίζουμε ποιος τους έκανε πρώτη εξουσία. Ο Σιδερένιος και το πλήρωσε το τίμημα με όλον αυτόν τον εξευτελισμό που υπέστη ζωντανός και νεκρός από αυτούς που έκανε πρώτη εξουσία αυτοί λοιπόν αυτοί λοιπόν επειδή δεν οροδούν προουδενός δημιουργήσαν αυτή την κατάσταση συνεχίζουν αυτή την κατάσταση καλύπτουν αυτή την κατάσταση και οθούν την κατάσταση εκεί ε, εκτελώντα τι εντολές αυτών που δίνουν τι εντολές Αφήστε λοιπόν τα κροκοδίλια δάκρυα Και δείτε την πραγματικότητα κατάματα Δείτε λοιπόν την, την πραγματικότητα κατάματα Διότι Ορίστε παρακαλώ Καλό στο παλικάρι Ε, εντάξει Πόσο, πόσο γίνεται Όμορφη Τα ίδια τι να Έτσι να ναι, βλέπω. Δυστυχώς Δυστυχώς όπως το λες Ναι αλλά δυστυχώς την να κάτουμε. σε καλά Καλή σου μέρα Καλή σου μέρα <coughs> Καλή σου μέρα φίλε μου και σενα όπως πολύ, όπως πολύ σωστά παρατήρησες any... Δεν θέλει το πολύ μυαλό δεν θέλει το πολύ μυαλό αλλά δυστυχώς Διότι όπως έλεγα πριν πάρει τηλέφωνο ο φίλος Σου βάζεις, αρχίζεις το, το μυαλό σου όσο σου έχει απομείνει δηλαδή Αρχίζει να παίρνει τρελές ανάποδες Τρελές ανάποδες Λοιπόν, εκτός του ότι ας πούμε αποφάσισαν ο Μπένι και ο Αντώνης είναι το δημοκρατικό τόξο όπω το λένε ξέρω εγώ να χαρακτηρίσουν τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική ομάδα Τώρα το αποφάσισαν Εκεί που θα σταθούμε λίγο Προσέξτε Ελάτε να σταθούμε λίγο παρέα Και αν θέλετε κάντε ένα τηλεφωνάκι τέλος πάντων Ή στείλτε μου ένα mail Στο γνωστό mail Λοιπόν Να το συζητήσουμε το θέμα Το Πασόκα έβγαλε ανακοίνωση για τον προ προπυλακισμό Του πάνω του καμένου στο κερατσίνι Και Ακούστε λίγο εγώ δεν θα σας πω τι υπονοούμενα αφήνει Δεν αφήνει υπονοούμενα πετάει σαν τούβλα Θέλετε να ακούσετε λίγο την, ε, την ανακοίνωση Ωραία Ας την, ανα, ας την ε, ακούσουμε ε, όλοι μαζί Λοιπόν Ελπίζουμε ο κύριος Καμένος Να αντιληφθεί την ευθύνη των λόγων του Ποιον λόγον του να αντιληφθεί Δηλαδή έφαγε ξύλο Μας λέει το Πασόκ Να το αναλύσω εγώ στο ηλίθιο μυαλό μου τώρα Ότι ο Καμένος έφαγε ξύλο Διότι Δεν είχε αντιληφθεί την ευθύνη των λόγων Ασταθούμε σταθούμε στην ευθύνη των λόγων Του Καμένου Ο Καμένος είναι, ας Φέρεται ως αντιμνημονιακός Ωραία μέχρι εδώ Θα τον βαράγατε επειδή Φέρθηκε ως ε, Τοποθετείτε ως Όχι θα έλεγα ο καμένο προχτέσει, σε μια ε, συζήτηση που είχε με κατοίκου εκεί πέρα να πούμε πάνω στο κρεστένο του, είπε λιγάρετε τον Μπαχτα και έγιναν όλα αυτά τα γνωστά show με την πόποι, την Τζαπανίδενα και τα λυπάγενε τα Λιμάν. Εσύ τώρα η επίτιδε την έβγαλε στην ανακοίνωση ή θέλει η τσατσάνα κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει, αλλά ή δεν ξέρει να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Δεν ξέρει να χρησιμοποιείσει την ελληνική γλώσσα. Τι είναι αυτό τώρα Ο κύριος Καμένος Ελπίζουμε ελπίζουμε Να αντιληφθεί Την ευθύνη των λόγων του Παρακαλώ Μουσική ναι, ναι. Μουσική Λοιπόν Φυσικά έχεις δίκιο τηλεακροατή μου Ακούγεται ως απειλή Έτσι Γιατί να κάτσω λοιπόν εγώ να πω Ότι αυτοί δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα Γιατί Ορίστε παρακαλώ στο το παιδί καλημέρα Λίστα. Ωραία Ευχαριστώ πολύ Καλημέρα Και καλημέρα. άλλος ένας φίλος τηλεακροάτης Συμφωνεί με τον προηγούμενο τηλεακροάτη Ουσιαστικά Και μας λέει ότι Μίλησες Τέλος Θα μείνω τώρα εγώ ε, στην, στην, στην ανακοίνωση του Πασόκυρος Ελπίζουμε ο κύριος Καμένος Να αντιληφθεί την ευθύνη των λόγων του Για κάτσερε μεγάλη για ξαναπάρτω από την αρχή να το χορέψουμε Για ξαναπάρτω από την αρχή να το χορέψουμε Αυτό αυτό ακούγεται ως απειλή Διότι ακόμα και σε μικροκαβγάδες Το ακούς αυτό έτσι Ψιλοφάπες πέφτουνε πέφτουν Και λέει ο άλλος Ας μην έλεγε αυτά που έλεγε Καλά έκανε και τις έφαγε Μεταξύ μας που κουβεντιάζουμε στο καφενείο, στο σπίτι, στον καναπέ, στον μπαλκόνι Τι ανακοίνωση αυτή είναι αυτή από ανθρώπους οι οποίοι κυβερνάνε αυτή τη στιγμή Κυβερνάνε, λέμε τώρα, παρακαλώ Λοιπόν, σωστά λέει ένα φίλο του εδώ ο Ισαγγελέα έπρεπε να του καλέσει, να, να καλέσει για αυτή τη δήλωση. Τι δήλωση είναι αυτή, Τι ακριβώ δήλωση είναι αυτή, Πέρα από τα κροκοδίλια δάκρυα των Δημοκρατών αυτή τη στιγμή, Σε παρακαλώ που είναι μαφιόζικοι. Όπω το λέει, έτσι είπε και ο Τηλεοακροατή. Η, η δήλωση είναι μαφιόζικη. Ο Ισαγγελέα πρέπει να του καλέσει αυτή τη στιγμή του τι δήλωση είναι αυτή, Ρε Μάγκα. Τι δήλωση είναι αυτή ρε μάγκα Ρε μάγκα, λέμε τώρα Κύριε πατριώτη μου Τι δήλωση είναι αυτή Γιατί πρέπει να μπω εγώ στη θέση να πω ότι, Καλά ότι είναι αγράμματοι τι είναι Έτσι εντάξει Τι δήλωση είναι αυτή Κακεντρέχειας, απειλή. Τι, κάτσε καλά, κάτσε καλά μίτσο γιατί σου έρχεται κι άλλοι Τι δήλωση ακριβώ είναι αυτή Αφήστε τώρα τις αναλύσεις Και τις ώρες που σπαταλάνε στα, στα δελτία τους με τους ε, μεγαλοδημοσιοκάφρους μία, μία απλή ε, διαπίστωση να κάνουμε όλοι μαζί ότι για να αγοράσεις τον τηλεοπτικό χρόνο που αφιέρωσαν όλοι αυτοί στη Χρυσή Αυγή χθες κατηγορώντας της θέλεις δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια κατάλαβες και όλο αυτό το κόλπο το σπρώχνουν αυτοί γιατί τα παίρνουν απαλού τα δισεκατομμύρια Τος πρόχρον στα μάτια τα δικά σου και τα δικά μου τζάμπα Κατάλαβες φίλε εκεί του Πασόκ που έγραψες ε, την ανακοίνωση Λοιπόν τι ανακοίνωση είναι αυτή Για πάρτα από την αρχή. Τώρα να κάτσεις να ασχοληθείς με το μόρφωμα που λέγεται Λαζαρίδης Διότι έχεις, έχεις μορφώματα κοινωνικά ξέρω εγώ πώ τα λένε Αλλά έχει και μορφώματα που, που περπατάνε στα δύο ποδάρια να κάτσεις να ασχοληθείς με το μόρφωμα που λέγεται Λαζαρίδης Και να, να, ε, να, να αναλύσεις το γιατί πέταξε εκτός, ξέρω εγώ, τι φτιάξαν αυτοί δημοκρατικά τόξα Τον ε, ΣΥΡΙΖΑ, το είπαν είμαστε δημοκρατικό, πώς το είπαμε Τόξο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, να ε, δημοκρατία, όλοι τέλος πάντων είναι δημοκρατικό τόξο Και το ΠΟΤΑΞΑΠΟΚΣΟ, το ΣΥΡΙΖΑ χθες, ο. ο ο, ο, αυτό πως το λένε το μόρφωμα Χριστιανίδη, καθ, Λαζαρίδη, Καθαρίδη, Πως το λένε ο Σμάντο, το πέταξα από Και του δώσανε, πρόσεξε, αυτοί του δώσανε ώρες να μιλήσει. Ποιο, ούτε η μάνα του δεν το ξέρει, το Λαζαρίδη. Και φτάνει τώρα ο Λαζαρίδης εγώ θα σταθώ σε ένα πράγμα. Να κατηγοράει τον Τσίπρα ότι ο Τσίπρα λέει πήγε στα δημοτικά σχολεία και καλούσε τα παιδιά να κάνουν ανατροπή. Ε, ήθελε, καλέσει τα παιδιά να κάνουν, ρε Λαζαρίδη. Να γίνουν υπάλληλοι δικοί σου, να μπουν στο κόμμα σου. Τέλο πάντων, ποιο θα βρίσκεται ένα άνθρωπο, να βγει ένα από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, να μην αντιμετωπίσει το Λαζαρίδιο ως αντίπαλο, να μιλήσει ελληνικά και να του πει: Αν το, νε, το νεαρό το παιδί δεν το οθήσει να κάνει την ανατροπή του συστήματο, θα καταντήσουμε όπω καταντήσαμε να έχουμε φοιτητέ οι οποίοι μοιράζονται τα 20άρικα και τα 50άρικα για να ψηφίσουν. Θα έχουμε φοιτητές που καίγεται το πανεπιστήμιο και δεν τους ενδιαφέρει. Θα έχουμε φοιτητές που καταργείται το, το πανεπιστημιακό άσυλο και δεν τους ενδιαφέρει. Βγαίνει, να βγει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτά να πει στο Λαζαρίδι. Και όχι να αρχίσουν εσείς είστε ακροδεξιοί, εσείς είστε ακροαριστεροί, εσείς είστε ακροουρανοί και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν. Και ορίστε παρακαλώ. παρακαλώ. When the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est folks. you go to show, you never can tell. They bought a souped up chitney, It was a cherry red 53. <coughs> Παιδιά κοιτάξτε να δείτε κάτι Το ότι κνευρίζεστε δεν είναι καλό Είναι υπέρ του κάθε καθαρίδη Πως τον λένε και υπέρ του κάθε τέτοιου σουργελάκου Ο οποίος το παίζει κυβερνήτη, Διότι όπως πολύ σωστά παρατήρησες Ο πως τον λένε αυτό το μόρφωμα ο Λαζαρίδης Μας είπε ότι θα έρθουν και άλλοι νεκροί Μας απειλεί και ο Λαζαρίδης Ότι θα έρθουν και άλλοι νεκροί διότι ακούστε τώρα ακούστε, Αυτός τώρα υποτίθεται ότι είναι ανθρώπινο Ότι είναι τέλος πάντων Ο άνθρωπος έχει μια ε, Λογική υπόσταση Ότι είναι σε κόμμα Όχι με ωμέγα έτσι, Σε κανονικό κόμμα και σε κυβερνάει Μας είπε πρόσεξε Ο ένα νεκρός Είναι κάτι βαρύ Και η άλλη νεκρή θα είναι πολύ βαρύτερο Καντάλαβες θίτσα μου τώρα Στιάξω και από το λαζαρίδι Σκιάχτηκες από σου, παίρνουν το σπίτι σου Παίρνει τράπεζα απόξω Οι σουφίδες από Η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα Φάρμακα δεν έχεις Ο Ανταρσία είναι ακροαριστερός ο, θα Έχουμε ένα νεκρό που είναι βαρύ Οι πολλοί θα είναι βαρύτερο Σκιάξου, σκιάξου, σκιάξου. Φτάσαμε στο σημείο δημοκρατικά να μας, απειλεί, να μας απειλεί Ακόμα και ο Λαζαρίδης Με γεια σας. Και φυσικά εμείς θα μείνουμε στις δηλώσεις των κεφαλών, των κεφαλών της ελληνικής κοινωνίας. Γεώργιος Παπανδρέου, μάλλον Γεώργιος ε, α, Παπανδρέου, άκου τώρα δήλωση. ο αποτέλεσμα των απειλών εναντίον των πολιτικών ε, πρόσεξε ο Παπανδρέου με τη μυαλάρα που διαθέτει μας είπε ότι το αποτέλεσμα της δολοφονίας του νεαρού παλικάριού στο Κερατσίνι είναι οι απειλέ που δέχονταν η πολιτική πριν δύο χρόνια Από τις απειλέ των πολιτικών φτάσαμε στη δολοφονία Ακούστε τι είπε επιλέξει, Από τις απειλέ για τις κρεμάλες πριν δύο χρόνια και τους προπυλακισμούς Φτάσαμε σήμερα στους σουγιάδες και τις δολοφονίες Κατάλαβες μεγάλε Δηλαδή επειδή προπυλάκιζαν ε, Αγαναχτισμένοι οι Έλληνες κάποια εποχή Όλη αυτή την κατάσταση Την οποία ακόμη την προπυλακίζουν Έτσι Λοιπόν φτάσαμε στους σουγιάδες Και τις δολοφονίες Εδώ εντάξει τώρα Δεν χρειάζεται να σταθούμε Διότι αν σταθούμε σε αυτό Θα πρέπει να αναλύσουμε και το μυαλό του <χωχω> Του Γεωργίου παρακαλώ Α, έτσι όπως το βάζεις, ναι Έρχομαι να συμφωνήσω μαζί σου, ευχαριστώ Έρχομαι να συμφωνήσω μαζί σου, τηλεακροατή μου Διότι όπως λέγαμε, ο Γιώργος Άπαπανδρέου δεν λέει ποτέ ψέματα Παρακαλώ <σ deux> ναι. <έκανες. Το> ναι. Ρε ένα περίεργο ε, ε, μαζί με τον προηγούμενο το προηγούμενο του Λεακρωτή συμφων, ε, συμφωνείτε απόλυτα. Το ίδιο πράγμα μου έπαιδ. και Και του είπα και αυτονούργιο ότι συμφωνώ. <Το> ναι. Ναι. <ευχαριστώ. Το> Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις δύο απανοτά τηλεφωνήματα τηλεοκροατών. Με κάναν, με κάναν να βάλω κι εγώ μπροστά το μυαλό. Έχει δίκιο. Διότι όπως είπε ο πρώτο τηλεοκροατή, ο Γιουργάκη δεν είπε ποτέ ψέματα. Είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση. Λοιπόν, διότι δεν λέει ψέματα ο Γιουργάκη. Μα απειλήσατε. Φάτε την τώρα. Θα την πάμε αλλού την κατάσταση. Πραγματικά ο Γιουργάκη δεν λέει ποτέ ψέματα. Πραγματικά ο Γιουργάκη, ό,τι είπε, έγινε. έγινε το Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο Διότι δεν έχουμε μόνο το Γεωργάκι να μας τα λέει αυτά Το Πασόκ να κάνει τέτοιες ανακοινώσεις Έχουμε και τη Λιμπεγασιον Τη Λιμπεγασιον Όλοι την ξέρετε Και μας λέει τι Για τον θάνατο του παλικαριού στο Κεράτσινη. Η δημοκρατία πέθανε Εκεί που γεννήθηκε για κάτσερε ρε Λιμπερασιόν Κάτσε Δεν θυμόμαστε να ανατρέξουμε στα αρχεία σου Να είχε τέτοιους τίτλους Στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας Ας πούμε στην 7 ετία Ήταν δημοκρατία τότε Πώς εσύ αποφάσισες Ότι η δημοκρατία πέθανε εκεί που γεννήθηκε Και στην τελική η δημοκρατία Δεν έχει τα άντερα ή τα όπλα Να αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετώπισε Έχεις ξεχάσει Λιμπερασιόν μου Βέβαια θα μου πει, Γαλίδα είσαι Και είναι γνωστή η ιστορία σου Έχεις ξεχάσει λιμπερασιών μου Ότι οι μοναδικοί που αντισταθήκαν Στο ναζισμό Όταν παρέδιδε στη γραμμή Μαζινό Σε, σε ένα 24ωρο ήταν οι Έλληνες Όταν εσύ παρέδιδες Στη γραμμή Μαζινό σε ένα 24ωρο Ήταν οι Έλληνες Τότε τι είχαν οι Έλληνες Ε, ξέχασες ποιοι αντισταθήκαν Στο ναζισμό Το ξέχασες τόσο απλά ξέχασες ποιοι τους τσακίσανε και στην Κρήτη και στο Ρούπελ. Τα ξέχασε αυτά. Ξέχασες ποιοι τους καθυστερήσανε και φάγανε το ρώσικο χειμώνα και πήγαν στα σκατά. Τα ξέχασε αυτά λιμπεγασιόν μου. Τι ήταν οι Έλληνες τότε. Ήταν φασίστες. Δεν ήταν δημοκράτες. Παρακαλώ. Καλά, δες. Ε, δες. Την άποψή μου για τη γαλλική δημοκρατία την έχω εκφράσει πάρα πολλέ φορέ και την ξέρει εφόσον είσαι τακτικό ακροατή τη εκπομπή. Αλλά η Λιμπερασιόν είναι μια γαλίδα κι αυτή πηγμένη στα αρώματα. Για να μην βγαίνει η βρώμα από κάτω. Πώ λοιπόν, είναι όλα μαζί αυτά αν τα μαζέψει. Α τι αναλύσει τώρα στα παράθυρα του Μπαμπι. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί αν τα μαζέψει. Αν τα μαζέψεις όλα αυτά Τις δηλώσεις, τις ανακοινώσεις τις, Τους τίτλους της Liberation Κάτι σου λένε Ότι κάτι συμβαίνει Ότι κάτι στείνουνε Στήσανε, φτιάξανε Εκτελέσανε, κάτι κάνουνε Κατάλαβες Τα ξεχνάει αυτά η Liberation Ξαφνικά Κατάλαβες και φυσικά Η δημοκρατία προχθές Στη Γαλλία σκοτώσαν ένα νεαρό 18 χρονών η ακροδεξιοί εκεί Οι Γάλλοι Η δημοκρατία της Γαλλίας Αυτός ο φερετζές της Γαλλίας Λοιπόν λειτουργεί Ενώ στην Ελλάδα πέθανε Όπως λειτουργεί και στη Γερμανία Που σκοτώνουν ακόμη μετανάστες Κάνουν, ράνουν Παντού λειτουργεί η δημοκρατία τους Είναι αναγεννημένη Στην Ενωμένη τους Ευρώπη Εκτός από την Ελλάδα Αλλά καλά κάνετε και τα λέτε Διότι αυτοί που αποφασίσαν να εκπροσωπήσουν και να αντιπροσωπεύσουν την ελληνική δημοκρατία και τον ελληνικό ναό είναι ολίγιστη γι' αυτό τα λέτε αυτά, κατάλαβες αν είχατε απέναντί σας δημοκράτες πατριώτες δεν θα τα κάνατε αυτά θα τα είχατε μαζέψει και θα πήγα, θα, θα πηγαίνατε για καφέ στο καφέ πως το λένε εκεί Noir, ξέρω πως διάολο το λένε στο Blas, πώ τη λένε Πλατεία Concorde ξέρω πως διάολο τη λένε Διότι Διότι Ελινάρα μου Δεν χρειαζόμαστε κανέναν σβόμποντα σβ, κα, Καμιά σβ, σβόμποντα Πώς τον λένε Χάνες Σβόμποντα Πρόεδρος προ, τι είναι του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού, ξέρω εγώ, δημοκρατικού κόμματο να μα λέει ότι αν η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορέσει να θέσει τέρμα στη γεμάτη μίσο συμπεριφορά τη Χρυσή Αυγή, η επικείμενη ελληνική προεδρία θα είναι απαράδεκτη, γιατί σε 100 μέρες όπως όπω γνωρίζετε, η... έρχεται η σειρά τη Ελλάδα να αναλάβει την Ευρώπη ΕΕ. τι... Την Ενωμένη, ΕΕ. λέμε τώρα, αυτή την... Την... την ιστορία, αυτό το μόρφωμα που λέγεται Ευρώπη ΕΕ. Χρειαζόμαστε και Σβόμποντα να μα πει τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ποια ελληνική κυβέρνηση τελικά. Στείλτε το ένα μήνυμα του Σβόμποντα να κάτσει τα αυγά του και να ασχολείται με τα σβομποντάκια του και του σβομπον. Δεν μπορεί να τα πεισκολά, στραμπουλά τη γλώσσα σου να πούμε. Κατάλαβε. Ο... Βγαίνει ο κάθε Σβόμποντα τώρα, ο κάθε Σβουριχτό προς διάλεγε και σου λέει την, την, την παπαριά του. Κατάλαβε. Ο Σβόμποντα ρε. Βγήκε ο Σβόμποντα να σου πει: Έχει κυβέρνηση. Έχει κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τον κάθε Σβόμποντα. Έχει κυβέρνηση να. Όχι δεν έχει. Παρακαλώ. Ναι, Δεν Έτσι, όπω το λε, φίλε μου, του πολιτικού συστήματο που έχουμε είναι θύμα του Παλκάρι. Διότι ε, αρχίζει και σκέφτεσαι πολλά. Σκέφτεσαι πολλά, ρε παιδί μου. Θυμόσαστε πριν κανένα δύο χρόνια τη δολοφονία του, του άτυχου που κατέβηκε, του πήραν δίθεν τάχα μου ένα, ένα, μια κάμερα που κράταγε, τον σκότωσαν, λέει, εκεί πέρα οι λαθρομετανάστες και το, τον έσφαξαν τον άνθρωπο. Το θυμόσαστε αυτό. Ξ, διάβαζα προχθέ, εκεί κοντά στην πλατεία Βικτωρία που έγινε το γεγονό ότι για 3.000 ευρώ πουλάνε τα διαμερίσματά τους στη, στην περιοχή όλη και δεν βρίσκουν αγοραστέ. Τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου ο, ενώ όχι τέλος πάντων εν τη ρήμη του λόγου έτσι, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και φυσικά πρέπει να είμαστε καχύποπτοι για το τι γίνεται, πώς γίνεται τι λέει και το ποιος το λέει αυτοί δεν σταμάτα να δουλεύουν ενώ, τα μάτια, ενώ γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τη για τη για ό,τι γίνεται τέλος πάντων με αυτές τις κόντρες που έχουν νέο νομοσχέδιο για τα δάση στην Ελλάδα κατάλαβες σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε δάση τα καμένα δεν θα είναι πλέον αναδασωτέα ενώ όλα τα υπόλοιπα με νόμο μπορούν να καταστρέφονται ολοσχερός και να δίνονται για, χ, στη, για χρήση για κοιτά για βιομηχανία, για ορυχία και ό,τι άλλο θέλει ο ιδιώτης που θα τα πάρει τζάμπα όσον αφορά τα προστατευμένα και την μέχρι σήμερα νομοθεσία δάση το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι και την οικονομική εκμετάλλευση προστατευμένων περιοχών ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα για αλλαγή χρήσης του δάσους προσδιορίζοντας τους όρους με γνώμονα την εξυπηρέτηση αναγκών του δημοσίου συμφέροντος πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον. και τι σας λέγαμε λοιπόν προχθές τι σας λέγαμε παρακαλώ παρακαλώ ναι ναι. Ε, τρακού, παιδί. Καθόρυν. Τι. Λάτ. Κοντά. Πάρα πολύ καλά. <σομίως> Όπω το λε. For... ετοιμάζω εδώ των ημερών. Μια κάνω τελειώνω ένα ρεπορτάζ και θα το δει ολοκληρωμένο με του νόμου αυτούς and Θα το δει. Θεά αλλά Εντάξει, τώρα σώθηκες, έλα καλημέρα ε, ναι. ναι, ναι, όπως το λέω Καλή σου ημέρα, καλή σου Καλημέρα, λοιπόν αυτό που λες Έχεις δίκιο απόλυτο, ότι γίνονται ό,τι γίνεται, Αλλά τα νομοσχέδια τα κάνουν Για να κάνουν ό,τι κάνουν βάσει των νόμων Των οποίων ψηφίζουν Θα τελειώσω εντός των ημερών Είναι πολύ πραγματικά δύσκολο Για έναν νόμο που ψηφίσανε ε, Για το θέμα Παρακαλώ Ναι, ναι, καλά, ναι, ναι, δυστυχώ, ναι, δυστυχώς, δυστυχώς, ναι δυστυχώς. Το σήμα που λες, στο σήμα εκεί, τώρα το σήμα, αυτά τα λόγια που λέμε στο σήμα της εκπομπή είναι πριν ένα χρόνο περίπου, ε, που λέμε εκεί ότι θα μπορούν να πάρουν ολόκληρα, ολόκληρα χωριά και πόλεις, αλλά ήταν βασισμένος εκείνο το νόμο, είχαμε βγάλει, δεν είχαμε, εδώ δεν φωνάζαμε μωρέ, Ποιο σας έχει αναλύσει, ε, ποιο έβγαλε τον επιφανείο, Υπήρχε κανένα από αυτού που φωνάζουν εκεί στι τηλεοράσει να σα. Σα είχαμε ενημερώσει. Αυτά όλα είναι συνέχεια αυτή ε, τη κατάσταση του επιφανειούχου. Οπότε τώρα που με το καινούριο νόμο, ο οποίο είναι συνέχεια του νόμου σου φλιά, νομίζω τον έχουν φτιάξει, θα σα τα πα... δώσω και θα τα γράψω και στο ραδιολόγο και να τα βρίσκω τα αναλυτικά. Λοιπόν, θα δει ότι δεν, ε, ανή... δεν μπορεί να κάνει τίποτε πια. Ακόμη και αυτά τα οποία νόμιζε ότι δεν μπορούν να πειράξουνε αρχαιολογικούς χώρους προστατευμένα δάση και όλα αυτά, σε όλα θα έχουν το δικαίωμα να βάλουν χέρι μάλλον έχουν γιατί ψηφίστηκε ο νόμος έτσι οπότε λοιπόν μέσα σε αυτό το κόλπο είναι και η είδηση που είμε πριν για τα δάση, δεν υπάρχουν δάση πια δεν υπά... είναι όλα δικά τους έρχομαι σε συν... συνάρτηση αυτής της είδηση να απαντήσω και στη φίλη που πήρε προχθέ. Σε... για ποιο λόγο λοιπόν, να σου δώσουν εσένα τα λεφτά Όσα λεφτά θέλουν θα σου δώσουν μισθό Όσα λεφτά θέλουν θα σου δώσουν σύνταξη Αν σου δώσουν ποιος θα, τους, θα, ποιος θα τους εμποδίσει να το κάνουν αυτό Εδώ μιλάμε Τα παίρνουν όλα όλα Και το σπίτι και τα δάση και τα αρχαία Όπως είπαμε Και δεν, δεν ενδιαφέρεται κανένα Και έτσι λοιπόν φτάσαμε Χωρίς την έγκριση της τράπεζα της Ελλάδας Τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων Να εκχωρούνται σε ξένες εταιρείε. Ορίστε παρακαλώ Ορίστε Ναι, βέβαια συνδυάζοντας ο φίλος τηλεακροατής Αυτό που είπε ο Καθαρίδης Πως τον λένε εκεί ότι μπορεί να έχουμε και πολλούς νεκρούς Ο ένας είναι κάτι πολύ νεκρή Αυτό που είπε Αυτό το μόρφωμα τέλος πάντων Κάποιοι μπορεί να πάνε Ξέρω εγώ να υπερασπιστούν τα δάση Ξέρεις υπάρχουν και τέτοιοι τρελή Οπότε καταλαβαίνεις τώρα Τι έχει να γίνει Τώρα λέγαμε λοιπόν ποια τράπεζα της Ελλάδος Χωρίς την έγκρισή της τα Α πούμε ο Καθαρίδη, Λαζαρίδη, πώ τον λέει, Λαζαρίδη. Ναι. Το μόρφωμα αυτό μπορεί να μίλησε για το νεκρό που είχαμε χθε το παλικάρι ή για του άλλου που θα είναι βαρύτερο. Αλλά για του νεκρού μέχρι σήμερα που σκότωσε ο Καθαρίδη και η παρέα του με αυτή την κατάσταση δεν είπε τίποτα ο Καθαρίδη. Κυρία μου και κυρία μου, το μακελιό στην Ελλάδα συνεχίζεται. Τα σιωπηλά θύματα τη δημοκρατία για τα οποία δεν γίνεται καμία. Ε, Διαδήλωση, συγκέντρωση κλπ. Τα σιωπηλά θύματα ξέρετε οι... Yeah. Οι... δεν θα μιλήσουμε για τους αυτούς που αυτοκτονήσαν αλλά για τους ε... αρρώστους του πάντων που είναι σιωπηλά θύματα της δημοκρατίας μοιράζονται τα φάρμακα ε... τους καρκινοπαθείς και μισό λεπτάκι ορίστε παρακαλώ καλημέρα πέμπουμε μέσα δεν μας πιάνετε, δεν είναι. α δεν είναι αυτή τη στιγμή, μάλλον υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα Να είστε καλά Κάποιο τεχνικό πρόβλημα ε, υπάρχει, θα τους βάλει τους τεχνικούς εδώ καναλάρχης, του τους δύρυνα. Λοιπόν, τα φάρμακα στους καρκινοπαθείς Τα μοιράζονται μεταξύ τους οι στη ξέρω και φωνάζουν οι γιατροί τώρα δεν έχει επέμβει, λέει η Πού είναι απλό το επέμβει αυτό ο Εγγελέα, ρε παιδί μου, σε παρακαλώ πολύ. Έφεραν την ιστορία οι γιατροί του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρίου στην, στο φω, αναρωτιόνται όπω είπαμε. Πώ είναι δυνατό να μην έχει παρέμβει η Σαγγελέα. Εθελοντή γιατρό βρήκε μια ηλικιωμένη κυρία να τον περιμένει με τα μάτια εμφανώ πρισμένα από το κλάμα. Απευθύνθηκε στον γιατρό λέγοντα: Γιατρέ, η μου ελπίδα. Σε τι λέει ο γιατρό, ε, να πάρει λέω 23χρονο ανασφάλιστο εγγονό που πάσχει από χρόνια μυελογενή λευχαιμία, το απαραίτητο φάρμακο. Πώ διάλογο λένε, το κόστος το οποίο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ το μήνα. Η μόνη ελπίδα για τη φτωχή οικογένεια, που α, φυσικά αδυνατεί να καλύψει αυτά τα 2.000 ευρώ το μήνα, είσαι εσύ γιατρέ, η ζωή του 24χρονο διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Πήγαν οι υπεύθυνοι στο Υπουργείο Υγείας οι οποίοι κατα... ορίστε παρακαλώ ναι. Ναι, ναι, ναι ναι να τελειώσω να τελειώσω την είδη Just... Πήγαν λοιπόν οι γιατροί στο Υπουργείο Υγείας εκεί το κάνανε γαργάρα το θέμα Λοιπόν και εδώ βγαίνουν οι ιστορίες κάποτε ξέρω εγώ ξέρεις Μοιράζονταν και το ψωμί, το φαΐ, πήγαιναν σε κανένα φτωχό φαΐ οι Έλληνες Σήμερα αρχίζουν να μοιράζουν μεταξύ τους και τη ζωή τους μεγάλε Εδώ πρόκειται για ζωή 23 χρονών παλικαριού Το οποίο 2.000 εκατομμύρια λέει το φάρμακο και δεν έχει να τα δώσει Αλλά επειδή όπως είπαμε πριν μπορεί να ξέχασες πως ανήλθε στην εξουσία ο Μπομπούκος Να τα θυμάσαι αυτά δεν σου κάνουν κακό Πέρα από τα άλλα, η Τρόικα μαζί με τα άλλα μα ζητάει και αύξηση τιμολογίων τη ΔΕΗ, διότι πρέπει λέει, να προωθήσει ενιαία χρέωση για όλε τι κατηγορίε. Λοιπόν, α, αυτά ξέχνατε, λίγα, δηλαδή παίρνει το λογαριασμό τη ΔΕΗ πια και περνά όχι τέσσερα εγκεφαλικά. Πάντα εγκεφαλικά πια τα εγκεφαλικά. εγκεφαλικά περνά καρδιακά επεισόδια, ανακοπέ, διάφορα. Α δούμε πού ακόμη θα φτάσει αυτό το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Ωπα να τα... Σας έλεγα προχθές ότι θα βάλουν φόρο στους ηλιακούς θερμοσίφωνες. Θα δείτε ότι θα το βάλουν Τώρα όμως θα δεις θα, τι έχεις Μπορεί από σόμπα στο σπίτι Θα σου βάλουν φόρο Άκουσε τα νέα μέτρα για την εθαλομίχλη από τις σόμπες Ετοιμάσου Τα τζάκια και οι σόμπες κάνουν κακό Κάνουν εθαλομίχλη Οπότε θα βγουν τα συνεργεία όξο Τι έχεις εσύ καμινάδα Μπουρεί από σόμπα. Βάλτε εκεί ένα φόρο Κυρία μου και κυριέ μου Παρακαλώ Δεν λέγονται αυτές οι κουβέντες Δεν λέγονται σου λέω αυτές οι κουβέντες Αντί να σου βάλει φόρο Στον μπορεί Εσύ κάνει αυτό Αλλά εντάξει δεν μπορώ να τα πω εγώ τώρα αυτά που λέει. Κυρία μου, κυριέ μου, σας λέγαμε προχθές ε, τη συνέχεια της ε, συμφωνίας G2G Ελλάδας-Ισραήλ ότι εκτός των άλλων ε, περνάει και η υδροδότηση των νησιών στα χέρια των ε, Ισραηλινών Είχαμε αναρωτηθεί εκείνη τη μέρα και καλά, εντάξει, την ενέργεια θα στη δώσουν από τα πυρηνικά του εργοστάσια. Το νερό από πού? Στα ψηλά όμω πέρασε ότι ο κύριος πρωθυπουργός της Ελλάδας λέγεται Αντώνιος Σαμαράς μεταβαίνει στο Ισραήλ για να κλείσει συμφωνίες για τη διαχείριση του νερού με Ισραηλινές εταιρίες. ήδη λοιπόν πριν 9 μέρες η Ισραηλινή κυβέρνηση σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε δήλωσε φυσικά το ενδιαφέρον της και για την αγορά της Ε.Ι.Α. Είδε όλα, όλα είναι μια αλυσίδα όλα είναι μια αλυσίδα όλα όλα τα πάντα είναι μια αλυσίδα Κατάλαβε, δεν μπορεί πρόσεξε, δεν μπορεί η Ελλάδα η οποία δι, έχει το δικό τη το νερό. Έχει το δικό τη το νερό. Έχει εδώ νερό να φάνε και κότε. Το, το τρώνε το νερό, οι κότε το πίνουν. Να πιούν και κότε. Και δεν μπορεί να τα υδροδοτήσει τα νησιά τη η Ελλάδα. Πρέπει να τα υδροδοτήσει το Ισραήλ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξανασκέβου το αυτό. Σκεύου το καλά, δηλαδή. Θα μου πεις εδώ έχεις λιμάνια και δεν μπορούσες να τα κουλαντρήσεις Και τα στακουλάντρησε ο Κινέζος Πώς θα γίνει τώρα Είναι να στακουλαντρίζεις τα λιμάνια ο Κινέζος και αλλιώς ο Έλληνας Μπορείστε παρακαλώ Καλώς το παλικάρι Καλά εσύ περασιόν, ναι. ναι Στηνές ναι. ναι. Σωστά, ναι ναι. ναι, ναι. όχι, μην πει τίποτα για αυτούς. Τους αγαπάμε και οι Έτσι, ναι, σωστά. Καλή σου πέρα, καλή σου πέρα. Έτσι που λες Ναι όπως το λες Είναι οι Γάλλοι αυτό, το έχουν αυτό Την έχουν μέσα τους ρε παιδί μου τη Δημοκρατία Να όπως τώρα πολύ σωστά μου θύμισες την ιστορία Με το Μάλι εκεί Μαλί πως το λένε ε, Ναι εκεί έχουν γεννητούρια Έχουν εκεί το δικτάτρα ξέρετε Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Πάλι τέλος πάντων εν του λόγου Όλα αυτά Σε κάνουν να, να είσαι όχι απλώς καχύπωτος Μα πόσο έτοιμοι, ήταν, πόσο έτοιμοι ήταν όλοι ρε παιδί μου να μιλήσουν για αυτό το θέμα Για το θάνατο λέω για την δολοφονία του παλικαριού εκεί Πόσο, ήταν, πόσο έτοιμα ήταν αυτά τα πρωτοσέλιδα τέλος πάντων Να τελειώσουμε με μια είδηση όριστε παρακαλώ Ναι Α μπράβο Ναι ναι, ναι. Δεν ήταν τόσο έτοιμο όπω λε, ούτε με τη δολοφονία του παιδιού στο τρόλι, ούτε με άλλε τα κτλ. Τέλος οι δόσεις για του ελεύθερους επαγγελματίες για εξόφληση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων ύστερα από έλεγχο. Μέσα σε ένα μήνα πρέπει να τα ρίχνετε όλα εφάπαξ. Εξάλλου σα είπα, σα το έχω ξαναπεί, ότι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να εκτελεστούν. Διότι είναι βάρος. Πρέπει να εκτελεστούν. Τέλος! Τέλος ρε παιδί μου, δεν δι... είναι επαγγελματίες. Κυρία μου και κυριέ μου Όλα αυτά συμβαίνουν Επειδή θέλουμε Να συμβαίνουνε. Εάν δεν θέλαμε δεν θα συμβαίνουν Τελειώνοντας ε, την εκπομπή σήμερα Θα σας παίξω Ένα ωραίο ε, Το οποίο Όσο και αν ψάξετε Δεν θα το βρείτε πουθενά Διότι πολύ απλά το φτιάξαμε εμείς Ανοίξτε να ακούσετε όλοι μαζί. Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί η ώρα. Το θεία να περνά με μουσικέ με φωνές Την τύχη σου που ενδίδει πια τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνε. Μια ανοφέλεια δε Σαν έτοιμο από καιρό. Σαν Αποχαιρέτανε την Αλεξάνδρια που φεύγει Προπάντων να μη γεραστείς Μην πει πω ήταν ένα όνειρο Πως απατήθηκε η ακοή σου Μάτες ελπίδες τέτοιε μη καταδεχτείς Σαν έτοιμος από καιρό Σαν θαραλέος Σαν που σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο Και άκουσε με συγκίνηση Αλλά όχι... Λυπάμαι που κόπηκε Θα το ξαναβάλω να το... να το ακούσουμε Θα το βάλω αύριο Βέβαια δεν μπορείτε να το βρείτε πουθενά Διότι όπως σας είπα το φτιάξαμε εμείς ε, Θα το βάλω αλλιώς Να το ακούσετε όλο. Κυρία μου, κυριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο, τελειώσαμε για σήμερα. Now... Ε, θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου, μείνετε συντονισμένες στο ραδιόφωνο. Εμείς, αφού σας ευχαριστήσουμε για όλα, για την υπομονή, για τις πολύ ωρες εύστοχες παρατηρήσεις σα. να ευχηθούμε να είσαστε όλοι πάντα καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια και χαρά σας. Love that's full, I've traveled deep, and every highway, and more, much more than this, I did it. My Of course, each careful step along the bow and more, much more than this. cry to the cosmos and cry my, my share of losing but now as tears subside I find it all so amusing to think I did all that And may I say, not in a shy way Oh no, no not me I did my way For what a man, what has he got Him not himself 101,5 fm